Yo Μονάχα ένα ποιητή, αιώνιο μαθητή. Καθόμω μακριά και κοιτάω σαν θεατή. Ένα πλανήτη στη μέση του πουθενά. Μεξι δισεκατομμύρια ανθρώπου καθημερινά να τον διασχίζουν. Το λόγο που βρισκόνται εδώ ακόμα και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν. Με τα μυαλά του σκοτσμένα, σαν πρόβατα χαμένα. Λείπει ο βοσκό και είναι όλα σκορπισμένα. Πάνω σε ένα κομμάτι γη που το λένε χώρα. Είναι η ζωή προορισμένη να την ζούμε όπω ζούμε τώρα. Παλεύοντα για ένα κομμάτι ψωμί. Περνώντα την μισή. Είμας την ζωή μπροστά από ένα κουτί Ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του Εμπιστοσύνη σε κανένα βλέποντας τον πλησίο Σαν ευθρό του σκοτώνοντας την αγάπη Όσο περνάει ο καιρός Και ο καλύτερος φίλος σύντομα γίνεται εχθρός Ως να πληθαίνει την αγάπη να πεθαίνει Πλούσιο των φτωχών να φτωχαίνει. Όλη την οικουμένη, διεφθαρμένη. Αργά και σταθερά, να σίγουρα πεθαίνει. Και τα χειρότερα να μένονται. Κάρδιε αρχίζουν να ψυχαίνονται. Τα σημεία των καιρών να επαληθεύονται. Κανεί δεν διαλέγει την τεθλιμένη οδό. Όλοι διαλέγουν την πλατιά, ποδηγάει στον χαμό. Ακόμα πιου να λένε ότι γνωρίζουν. Αλλά το μόνο που βλέπω είναι τυφλού να οδηγούν τυφλού. Ακόμα πιου να λένε ότι έχουν ζωή. Αλλά το μόνο που βλέπω είναι νεκρού να θάβουν νεκρού. Ακό κάποιον να. Λέει πέτυχε η ζωή του Δεν ξέρω όμω κανένα που πήρε μαζί του Επιτυχία, χρήμα, φήμη, καριέρα Γιατί στην ζωή του κάθενό Έρχεται μια μέρα που στην ψυχή Και στο σώμα έρχεται χωρισμός Θάνατος, ο τελικός προορισμός Τις συμβαίνει μετά από αυτό, κανεί δεν ξέρει. Μα το μπε, όει ο Χριστό. Αλλά σε εμά δεν συμφέρει. Μα χαλάει τα σχέδια για προσωπική δόξα. Κυνηγώντα σκιέ και ουράνια τόξα. Κυνηγώντα τον κάθε τι που την ψυχή. Και σαν αρρώστια, μολύνει όλη την γη. Γι' αυτό μένω μακριά από τον κόσμο αυτό. Μέννοντα κλεισμένο στον δικό μου εαυτό. Γιατί κανεί πάνω στην γη δεν με νιώθει. Καθόμουμε πίσω περιμένοντα τον κόσμο Να τελειώσει.